Book 2 16 16 ฤดู και Kairós Epochés και Kairós นี่คือ είναι η Αφτές είναι οι εποχές. Ρηδού βαιμάι φλί, ρυδού ρών. Ιιάνικσι, το καλοκέρι. Ιιάνικσι, το καλοκέρι. Ρηδού βαιμάι και ρυδού ναάου. Τοφθινόπορο και ο και ο χειμώνας. রুদুর রকালো টেস্ট নাই রুদুরন টোয়ারি টাই রুদ রন রসেড লেন Το καλοkéρι, μας αρέσει να πηγαινούμε περίπατο. Το καλοkéρι, μας αρέσει να πηγαινούμε περίπατο. Λεδώหนาว, αากาศหนาว. Όχι είναι κρύος. Όχι είναι κρύος. Ναι ฤดูหนาว, χιμάตก λύες Το χιμόνα χιονίζει ή βρέχει. Τον χιμόνα χιονίζει ή βρέχει. Ναι ฤดูหนาว เราชอบอยู่บ้าน. Το χιμόνα μας αρέσει να μένουμε στο σπίτι. Τον χιμόνα μας να μένουμε στο σπίτι. Να우 Γκαní ফন কামলিং াইমা ও สิเมราคานีครีโอสิเมราคานีครีโอวันนี้อากาศอบอุ่นสิเมราคานีเจสติสิเมราคานี